Χρόνια πολλά Χρόνια πολλά Αγαπητοί ακροατές της Ιπυρακής Εκκλησίας Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευλογημένοι Μπήκαμε ήδη στο νέο έτος Μεγαλώσαμε κατά ένα χρόνο όλοι μας Γεμίζουμε ευχές στον κόσμο Δίνετε ευχές, παίρνετε ευχές Λέμε πράγματα που δεν έχω δεν ξέρω αν τα έχουμε καταλάβει τι είναι αυτά που ευχόμαστε. Πολύ δύσκολα, πολύ, πολύ όμορφα στο άκουσμα, αλλά πολύ δύσκολα στην εφαρμογή. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, λέμε οι χριστιανοί. Όχι απλώ χρόνια πολλά, αλλά και καλά, λένε κάποιοι άλλοι. Άλλοι λένε χρόνια πολλά με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Πάντω είναι μια εποχή που όλοι εύχονται. Όλοι εύχονται. Και έτσι έμεσα καταλαβαίνουμε ότι τελικά στη ζωή μα έχουμε πολύ ανάγκη τι ευχέ. Τι ευχέ, και εμεί οι χριστιανοί λέμε και τι προσευχέ. Είναι θέμα ευχών. Ευχών χρία λέει κάπου στο γεροντικό. Έχουμε τη χρία, την ανάγκη των ευχών. Να ευχόμαστε. Και μόνο που θέλουμε το ωραίο και μόνο που το στοχεύουμε και το επιδιώκουμε, είναι κάτι πολύ όμορφο στην ψυχή μα. Δείχνει ότι δεν βαλτώνουμε σε μια κατάσταση, αλλά θέλουμε κάτι διαφορετικό, θέλουμε μια αλλαγή. Ε, και όταν κάτι το θέλει και το θέλει και το ξανασκέφτεσαι, κάποια στιγμή κάνει και κάποια βήματα να βγει από εκεί που βρίσκεσαι, να αλλάξει κάτι στη ζωή σου. Είναι Κάπως κάπω όμορφη η ψυχολογία τη αλλαγή. Γενικά μα αρέσουν οι αλλαγέ στη ζωή. Χρειάζεται να γίνει μια αλλαγή. Αλλάζει ο χρόνο, αλλάζει ο μήνα, αλλάζει η εβδομάδα, μπαίνουμε στη Δευτέρα, μπαίνουμε από τον Ιανουάριο στο Φεβρουάριο. Η σκέψη ότι κάτι καινούργιο ανοίγει μπροστά μα και κάθε μέρα έτσι όπω λειτουργεί ο πλανήτη μα, ξανά η Ανατολή, ξανά η Δύση, ένα νέο ξεκίνημα. Όλα αυτά επηρεάζουν τον άνθρωπο, επηρεάζουν την ψυχή μα, έτσι τα έχει κάνει τα πράγματα ο Θεό να ανανεώνουμε διαρκώς τον πόθο μας να ανανεώνουμε διαρκώς τις αποφάσεις μας να μην πλήττουμε να μην βαριόμαστε να μην κάνουμε τα ίδια και τα ίδια γιατί μας κουράζει αυτό και βαριόμαστε και έχετε μια ποικιλία, μια αλλαγή και τώρα πούμε, ήρθε μια αλλαγή στη ζωή μας πήκαμε σε ένα νέο χρόνο αλλάζει κάτι εδώ που τα λέμε όλα αυτά είναι στο χώρο της φαντασίας μας και της σκέψης μας γιατί αν το καλοσκεφτούμε δεν αλλάζει τίποτα μαγικά δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, εμεί την πρωτοχρονιά ε, ανάψανε τα βεγκαλικά, γέμισε ο ουρανό φώτα, ε, λάμψει, πυροτεχνήματα, πανέμορφα σχέδια, εντυπωσιακά κλπ. Άλλοι πήγανε σε αγριπνίες, άλλοι πήγανε και στους συγγενείς του ε, μέχρι να αλλάξει ο χρόνος, μετά πήγανε στην εκκλησία. Αυτοί που δεν πιστεύουν δεν πήγανε στην εκκλησία. Είναι μια αλλαγή αυτό το πράγμα, ε, το οποίο όμω ο ίδιο ο χρόνο είναι ίδιο. Το λεπτό που ήταν. Ε, 11 και 59, 11 και ναι, 12 η ώρα το βράδυ, άλλαξε ο χρόνος, ο χρόνος κυλάει. Ο χρόνος είναι ίδιος. Δεν θα αλλάξει τελικά ο χρόνος. Αυτό που θα αλλάξει θα είναι η δική σου η ψυχή. Αν θα αλλάξει κάτι αυτή τη χρονιά, δεν θα είναι το γύρο, αλλά θα είναι το μέσα σου. Εσύ θα αλλάξει αν μπορείς. Αν θελήσεις, αν το επιδιώξεις, θα αλλάξει. Αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Και μετά, τι έγινε μετά. Είπαμε τις ευχές. Οι ευχές δεν γίνονται πράξη μόνες τους, οι ευχές θέλουν μια συνεργασία Οι ευχές θέλουν μια συνεργασία όπως και οι προσευχές Μιλά στο Θεό, ζητάς κάτι, θα στο δώσει ο Θεός αλλά για να στο δώσει πρέπει να απλώσεις το χέρι σου Ζητάς από το Θεό βροχή, να γεμίσει τα χέρια σου βροχή, νερό ε, Πρέπει ο Θεός να βρέξει αλλιώς δεν γίνεται η ευχή να πιάσει Αλλά είναι ανάγκη και εσύ να απλώσεις τα χέρια σου Αλλιώς τα χέρια θα μείνουν άδεια Και ας βρέχει ο Θεός Χρειάζεται μια συνεργασία Υπάρχει αυτή η λέξη στην Εκκλησία μας Είναι συνέργεια, συνενέργεια Ενεργεί ο Θεός, ενεργεί και ο άνθρωπος Μαζί θα κάνουμε τον αγώνα μας Η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος Οι ευχέ μας και ο αγώνας Ο κατευθυνόμενο προς αυτές τις ευχέ. Ό,τι εύχεσαι θεωρητικά Πρέπει να το στηρίζει πρακτικά Και μετά βγάζουμε μερική συμπέρασμα και λέμε: Ε, ήρθαν οι γιορτέ και τι άλλαξε. Ε, δεν άλλαξε. Οι γιορτέ ήρθαν να σε ενθουσιάσουν, ήρθαν να σε τονώσουν, ήρθαν να σου κάνουν μια μετάγγιση από τη χάρη του Θεού, να σου δώσουν το όραμα μια άλλη ζωή, να σου δείξουν τη βασιλεία του Θεού, να σου δείξουν τον παράδεισο, να σε εντυπωσιάσουν, να σε ζαλίσουν, να σε μεθύσουν. Για να πάρει μπρο. Αν δεν πάρει μπρο, θα μείνει εκεί που είσαι. Και θα τελειώσει το 2007 και θα ίδιο. Λοιπόν, χρειάζεται μια αλλαγή που θα γίνει και από μέσα μας πρέπει να το πάρουμε απόφαση να κάνουμε αυτό που λένε οι Άγιοι αυτό που λέει η Εκκλησία μας βάζω καινούρια αρχή έλα να βάλουμε απόψε μια αρχή να κάνουμε μια νέα αρχή να αλλάξουμε τα παλιά και να κάνουμε αγώνα Δεν αλλάζει κάτι φοβερό με τον νέο χρόνο. Ο αυτό που αγωνίζεται, πάντα αγωνίζεται. Ο αυτό που αγωνίζεται ζούσε τη χαρά του νέου ήδη από τον Σεπτέμβριο, τον περασμένο, από τον Οκτώβριο, από τον Αύγουστο, από όλο τον χρόνο. Κάθε μέρα ζει μια νέα αρχή. Κάθε μέρα πεθαίνει και αναστέλνεται μέσα σου κάτι καινούριο. Αυτό είναι το ωραίο μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε την πρωτοχρονιά κάθε φορά που κάνουμε κάτι καινούριο για πρώτη φορά. Που πλησιάζουμε το Θεό για πρώτη φορά. Που αγγίζουμε τη χάρη του Χριστού. Λοιπόν, Καλή χρονιά. Να είναι καλή η χρονιά μα. Να τη δούμε στο τέλο και να πούμε ήταν καλή. Δηλαδή, χωρί προβλήματα. Δεν μπορούμε να το ευχηθούμε. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε όλοι μα ότι θα έχουμε προβλήματα. Και όμω, μπορεί να είναι καλή η χρονιά. Μαζί με τα προβλήματα. Καλή, όπω εννοεί η εκκλησία το καλό. Καλό δεν είναι αυτό που δεν έχει πρόβλημα. Καλό δεν είναι αυτό που είναι αλάνθαστο. Καλό είναι κάθε τι ανθρώπινο που φωτίζεται από το Θεό. Κάθεται ανθρώπινο και πεπερασμένο που ζυμώνεται με τη χάρη του Θεού και αποκτά μια άλλη ομορφιά και ιδιότητα. Να είναι καλό ο χρόνο. Να είναι καλό ο χρόνο. Ο άριστο χρόνο θα έρθει στη βασιλεία του Θεού. Σε αυτή τη ζωή ψάχνουμε τα καλά. Τα ωραία. Τα απόλυτα όμω καλά, τα τέλεια, τα άριστα, τα άφθαστα υπάρχουν εκεί που είναι ο παράδεισος. Λοιπόν, καλή να είναι αυτή η χρονιά. Όμορφη. Καλή να είναι η ψυχή μα. Να τη βλέπει ο Θεό όπω είδε τα έργα του όλα και είπε Ιδού καλά, Λίαν. Όλα ήταν πολύ ωραίο πως τα κάνει ο Θεός Στον κόσμο αυτό Έτσι να μας κοιτάει και μας Και να είμαστε όλοι καλοί. καλοί Να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός Να συνεργαζόμαστε μαζί Του Να μην αντιδρούμε Και να γίνουμε αυτή τη χρονιά ε, να, επι, να επιθυμίσουμε ιερές επιθυμίες Ο προφήτης Δανιήλ ονομάζεται Στην ε, παλαιά διαθήκη Ανήρ επιθυμιών Είχε επιθυμίες Είχε στόχους, Είχε στόχους Ωραίους στόχους όμως Ήθελε πράγματα. Ωραία, ήθελε ωραία πράγματα. Ήταν μια μέρα του Αγίου Παταπίου, πέρυσι, στο σχολείο, και ρώτησα τα παιδιά στο σχολείο, ρώτησα στην τάξη. Κάπω μου ήρθε και τη μέρα λέω: ε, Αν ο Αγίος Πατάπιος σήμερα σα έλεγε κάτι να, να του ζητήσετε, μια χάρη, τι θα του ζητάγατε. Και ο καθένα άρχισε να λέει διάφορα. Εγώ θα του ζήταγα, λέει, να πάρω ένα αυτοκίνητο μεγαλώ. Ο άλλος έλεγε: Θα του ζήταγα να περάσω στο πανεπιστήμιο. Θα ζήταγα το ένα, ζη... Όλοι ζητάγανε κάτι. Ένα είπε: ζήτησε, Θα ζήταγα τη βοήθειά του στα προβλήματά μου. Ναι, είναι ωραίο πράγμα να έχει επιθυμίες, ιερές επιθυμίε, ιερές, ιερούς πόθους, ωραία πράγματα, να ζητάς μεγάλα πράγματα Και αυτό τον χρόνο ζητήστε μεγάλα πράγματα από τον εαυτό σας, στοχεύστε στο 100 για να πετύχετε το 80, το 60 μου λέει ένας και το 50 πάτερ καλά είναι και το 50 μάλιστα αλλά ας το ψηλά ας το χεύσουμε ψηλά και φτάσουμε. μην ζητάμε τα λίγα, μην ζητάμε τα χαμηλά και μην ξεχνάτε ότι αυτές οι μέρες υπάρχει πολύ χάρη από το Θεό έρχονται τα Άγια Θεοφάνεια έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται η χάρη του Τιμή Προδρόμου γιορτάσαμε την περιτομή του Κυρίου Άγιοι παντού, γεμάτοι, γεμάτοι Αγίου η Εκκλησία μα, η Σύναξη τη Παναγία μα, η Γέννηση του Κυρίου μα, μέρε πολύ χάρητο. Ανοίγουν οι ουρανοί, ε? αυτόν τον καιρό ανοίγουν ουρανοί. Και όταν ανοίγουν οι ουρανοί, ζητήστε πολλά. Ευκαιρία είναι. Τώρα που γυρίζει, τώρα που, που έρχεται η χάρη του Θεού, που έρχονται οι Άγιοι και σκορπούνε τα λουλούδια του στην ψυχή μα, που μα πλησιάζουν, ε? ζητήστε μεγάλα πράγματα. Δεν ζητάτε μικρά, ζητήστε κάτι μεγάλο. Στοχεύστε κάπου ψηλά. Κάτι ψηλό που μπορούμε έτσι ψηλό να ζητήσουμε. Το θυμήθηκα, ξέρετε πώ. Το θυμήθηκα όταν γύριζα πίσω στα παλιά. Δεν ξέρω για εσείς αν το έχετε κάνει, ε, Καμιά φορά στην πρωτοχρονιά. Ε, αναπολώ τα παλιά. Γυρίζω στα παλιά και λέω πώ πέρασε η ζωή μα. Πώ φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πώ ήμασταν μικροί. Πώ μεγαλώσαμε όλοι. Ε, κυλούν τα χρόνια. Και θυμάσαι διάφορου σταθμού τη ζωή σου, ε. και θυμήθηκα. Θυμήθηκα ένα σταθμό που πήγα μικρός κατηχητικό, πρώτη φορά Πήγα μικρός κατηχητικό και ευγνωμονώ αυτούς που με πήγαν κατηχητικό Τους γονείς μου και όσους μου συστήσανε το κατηχητικό στην ενορία μου και, και πήγα κατηχητικό πρώτη φορά Δεν ξέρω αν τα δικά σας τα παιδιά πάνε κατηχητικό Μ' αρέσει που μερικοί χαίρονται ακούγοντας την πυραγική εκκλησία Αλλά δεν συνδέονται και με την εκκλησία, την ενορία τους Τα παιδιά του δεν τα πάνε κατηχητικό. Είναι πολύ βασικό να συστήσετε, να, να, να προτείνετε στα παιδιά σα να πάνε κατ' αρχιτικό. Συνδέστε τα με το κατ' ε, Μπορεί και κάτι να μην του αρέσει. Να πάνε σε ένα άλλο, πιο δίπλα, στην άλλη ενωρία. Να βρουν κάτι που θα του αναπαύσει. Είναι... Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα θέλουν μια αναζήτηση. Όλα τα πράγματα είναι σωστά μέσα στην εκκλησία, αλλά ο καθένα έχει και το τρόπο του. Μπορεί το ένα κατ' να μην αναπαύσει, μπορεί να μην, για διάφορου λόγου, να πάμε σε ένα άλλο κατ' Αλλά να συνδεθούν τα παιδιά. Με μια ενωρία ζωντανά, να έχουν μια παρέα, είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, εγώ σήμερα αν είμαι αυτό που είμαι και αν μπορώ και τώρα λέω δύο λόγια, το οφείλω Στα αυτό το πράγμα ότι κάποιοι μικρό με είχαν συνδέσει με την εκκλησία. Άκουσα, συνδέθηκα, είχα παρέε κοντά στην εκκλησία. Πήγα κατασκηνώσει χριστιανικέ. Ε, πήγα και δρομές με τα παιδιά αυτά. Κάναμε παρέα. Ε, και όλα και λάθη να βρει κάπου. Ε, τα, τα θετικά είναι τόσα πολλά και τόσα περισσότερα. Άνθρωποι είμαστε. Δεν θα είναι όλα τέλεια, αλλά είναι ωραία να σε κοντά σε μια παρέα καλή. Λοιπόν, όταν πήγα κατηχητικό, το θυμάμαι αυτό μικρό, ήταν μια μέρα που η... είχαμε μια κατηχήτρια στο δημοτικό. Μια κατηχήτρια και την ευγνωμονώ, ε? και τη θεωρώ ευεργέτη μου, δασκαλό μου στην πίστη που λέει. Ερώτησε αυτή τότε, άκου τώρα ερώτησε στα μικρά παιδάκια, είμαστε τρίτη δημοτικού, τετάρτη, ρώτησε ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή μα. Παιδιά λέει ποιος είναι ο σκοπό τη ζωή. Ερώτησε πολύ δύσκολη για ένα μικρό παιδί να σου πει τώρα ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή. Εγώ δεν ήξερα φυσικά τίποτα από αυτά. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα. Λέω: Δεν θα μιλήσω, γιατί μην πω τίποτα λάθο και ντροπιαστώ από τον εγωισμό μου. Θα, πω, θα ακούσω τι θα πούνε άλλοι και θα δω τι μου αρέσει και εμένα. Λέγανε άλλοι διάφορα. Σκοπό τη ζωή μα είναι να πάμε να σπουδάσουμε. Σκοπό τη ζωή μα και του χρόνου αυτή τη ζωή είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Σκοπό τη ζωή μα είναι να κάνουμε οικογένεια και να κάνουμε παιδιά. Και παιδιά ένα παιδάκι. Που, που είμαι σίγουρο ότι και αυτό δεν ήξερε τι έλεγε και την ώρα καλά. Ει βάθο δεν το καταλάβαινε αυτό που έλεγε, αλλά το είπε. Σήκωσε το χεράκι του. Λέω για να δω τι θα πει αυτό. Και λέει κυρία, Σκοπό τη ζωή μα είναι να γίνουμε άγιοι. Να γίνουμε άγιοι, είπε αυτό το παιδάκι. Λέω τι λέει τώρα αυτό. Να γίνουμε άγιοι, δηλαδή σκοπό τη ζωή μα είναι να γίνουμε άγιοι. Ε, λέει αυτό, πού το έχει ακούσει, λέει το έχω ακούσει στο σπίτι μου. Α. Λέει και αυτή η δασκάλα, λέει, είπα και εγώ δεν, είπα και εγώ μόνο σου το σκέφτηκε. Ναι, λέει, μου το έχει πει η μητέρα μου. Σκοπό τη ζωή μα λέει είναι να γίνουμε άγιοι. Αυτό δεν το είχα διαβάσει ποτέ, τότε. Ούτε στα βιβλία τα σχολικά το λέει πουθενά, δεν ξέρω αν εσεί αν το έχετε δει πουθενά, στα σχολικά βιβλία του παιδιού σα ότι σκοπό τη ζωή είναι να γίνει άγιο. Και η κατ' χίτρια, τότε θυμάμαι συγκινήθηκε και είπε ότι παιδιά όλα σου είπατε είναι σωστά. Όλα είναι ωραία. Και να κάνει οικογένεια, και να κάνει τα παιδιά σου, και τη δουλειά σου, και να βάλει το αυτοκίνητό σου, και το εξοχικό σου, και ό,τι και ό,τι θέλει. Αλλά όλα αυτά λέει δεν είναι σκοπό. Σκοπό λέει είναι αυτό που είπε ο φίλο σα αυτό, το παιδάκι αυτό. Σκοπό είναι να γίνουμε άγιοι. Όταν μετά μεγάλωσα, και άρχισα να διαβάζω τα βιβλία, τα πνευματικά τη Εκκλησία, ε, άρχισα να καταλαβαίνω και να θυμάμαι αυτή τη κουβέντα ότι σκοπό είναι να γίνουμε άγιοι. Και λέει, δίκαιο αυτό το παιδί, τελικά. Ότι είναι. Το όνειρό μας είναι η νοσταλγία μας, είναι ο πόθος μας. Μέσα στην εκκλησία αυτή η βασική κορυφή μας δείχνεται χωρίς ότι μας δείχνονται επιμέρους δρόμοι αναγκαστικά. Όποιο, όποιο δρόμο θέλεις διάλεξε. Αλλά στο τέλος, όποιο δρόμο κι αν πάρεις, μην ξεχάσεις να γίνεις Άγιος. Μην το ξεχάσεις, ότι και να κάνεις πρέπει να γίνεις Άγιος. Αυτός είναι ο σκοπός και το τέλος. Το τέλος όλων των πραγμάτων. Και μετά θυμάμαι ότι πάλι διάβαζα βιβλία και έλεγαν ότι ε, στους, στ, οι, Σπαρτιάτες, οι Σπαρτιάτες έβαζαν στους δρόμους αγάλματα ε, Με ηρωικές μορφές Ήρωες τη πατρίδα τους Ήρωες που πολέμησαν, που νίκησαν Γιατί έβαζαν τα αγάλματα αυτά Ώστε τα παιδιά πηγαίνοντα στο σχολείο Να βλέπουν τα αγάλματα αυτά Και στα γυμναστήρια που πήγαιναν τα βλέπουν Και να παραδειγματίζονται Και να λένε ε, Κοιτάξτε, σαν αυτόν τον ήρωα θέλω και εγώ να γίνω, να γίνω ήρω, ήρωα. Και ζηλεύανε του ήρωε τη πατρίδα του και θέλανε και αυτοί να γίνουν ήρωε σιγά-σιγά. Και κάθε μέρα που πήγαιναν στο σχολείο και γυρίσανε, μια φορά του βλέπανε, μια φορά του βλέπανε στο γυρισμό, μια στον πηγεμό, στο γυμναστήριο άλλη μια φορά. Και συνέχεια βλέπανε ήρωες, ήρωε, ήρωε. Και μετά καλλιεργήθηκε μέσα στην ψυχή τους. Αυτός ο πόθος του αυτό ο πόθο του ήρωισμού, να γίνω ήρωα. Και το όνειρό να γίνουν ήρωα. Να γίνει κανεί ήρωα. Άλλω έχει. Διάφορου τέτοιου σκοπού να γίνει σπουδαίος άνθρωπο. Ε, αυτό στην Εκκλησία, στην Εκκλησία έτσι ονομάζεται. Η Εκκλησία έχει σκοπό να μα βάλει μπροστά τα πρότυπα των Αγίων, για να πηγαίνουμε κι εμεί κάθε μέρα στη δουλειά μα, και να βλέπουμε στον δρόμο την Εκκλησία μα, στην Ενωρία μα, μετά πιο κάτω άλλη Εκκλησία, μετά πιο κάτω άλλη Εκκλησία. Α, και εκεί στη στροφή έχει ξεπροβάλει ένα Ένας ένα ιερέα. Μετά εκεί πέρα βλέπω πάλι ένα, το ίδιο, ένα κλεισάκι μικρό. Στην Εθνική οδό βλέπω ένα μικρό εκκλησάκη από αυτά που έχουν τα καντιλάκια μέσα εικονοστάσι πάλι στα βουρδάκια εδώ, στα βουρδάκια εκεί γιατί, για να μου θυμίζουν όλα αυτά ότι κάπου με οδηγούν αυτά κάπου με στέλνουν, κάπου με κάνουν, κάτι με κάνουν να θυμάμαι την αγιότητα το σκοπό της ζωής ότι ο σκοπός είναι να γίνω Άγιος ε, λέει τώρα, ε, κοίταξε, τώρα μην μα βρήκες ζεστού και θερμούς τώρα που είναι γιορτές και μας λες τα πιο βαριά και τα πιο δύσκολα όχι δεν, δεν σας λέω δύσκολα. Δεν σα λέω δύσκολα, δεν δε σου λέω πράγματα που σε καλούν να αφήσει τη ζωή που κάνει. Μην αφήσει το φαγητό σου, όχι. Ε, τώρα μου είχε πει κάποιο, λέει: Πάτερε, και όταν μιλάζει στην εκπομπή να βάζει και μια παύση, γιατί ο πατέρα μου έκαψε το φαγητό, λέει μια μέρα. Κάτι έβραζε εκεί πέρα, λέει: Μαγείρευε στο σπίτι, και επειδή άκουγε, λέει: Ξεχάστηκε. Όχι, όχι, λέει, να συνεχίσεις το φαγητό. Συνεχίστε το φαγητό σα, συνεχίστε τη δουλειά σα. Α συνεχίσει ο καθένα να οδηγάει, να, να είναι στον κόσμο. Δεν σου ζήτησα να ετοιμάσει τη βαλίτσα σου να φύγει. Ούτε να πας στην Αφρική, ούτε να πας στο Άγιο Όρος. Αυτά θα με παρακάτω Προς τον παρόν κάτσε εκεί που είσαι Ναι, να σε αυτούς που είσαι Λέει εγώ έχω κάνει τα παιδιά μου, την οικογένειά μου δύσκολα Με τα παιδιά σου Ναι, Άγιος να γίνεις, μπορείς να γίνεις Άγιοι Από όλα τα επαγγέλματα Ένα βιβλίο αυτό του πατρόφου Αυγουστούν Καντιώτη του Επισκόπου. Άγγε από όλα τα επαγγελματα. Το είχα διαβάσει μικρό. Μάλισε που είχε αγείου από όλα τα επαγγελμάτα. Βασικού, μανάβηδε, στρατιωτικού, ε, ο άλλου που είχε το μιχα... ε, ε, σιδεράδικο, ο άλλο ε, τρίφωνα που έβδοκε και αυτό στην προβα... χήνε τι είχε. Άγη από όλα τα επαγγελματία, φτωχεί, πλούσιοι, άντρε, γυναίκε και είχε διάφορου αγείου. Και δεν σου άφηνε περιθώριο να πεις Α, εγώ το επάγγελμα... Αγί... από PhotoPiους, Αγίους Δεν σου άφηνε περιθώριο να πεις Ε, εγώ δεν μπορώ να γίνω Άγιος γιατί Εντάξει, το επάγγελμά μου δεν το επιτρέπει Η ζωή μου δεν το επιτρέπει Μπορείς να γίνεις Άγιος Ό,τι και να είσαι Ό,τι και να είσαι, όπου και να είσαι Μπορείς να γίνεις Άγιος Άγιο, καταρχήν, τι θα πει Άγιο. Άγιο είναι αυτό που αφιερώνει τη ζωή του στο Θεό. Άγιο θα πει το αφιερωμένο. Που δεν μπορεί να είναι για κοινή χρήση, αλλά είναι δοσμένο στο Θεό. Ωραία. Κάνε αυτό που κάνει για το Θεό. Μαγείρευε, κόβε τα κρεμμυδάκια, πήγαινε στο βιτζινάδικο τώρα που δικάζει να βάλει τη βενζίνη, πάρε τα παιδιά από το σχολείο. Ε, τώρα μάλλον έχουμε τι γιορτέ, δεν έχουμε σχολεία. Ναι, εκεί κάθισε σπίτι σου με τα παιδιά σου να μιλήσει. Δεν, δεν το αρνείται κανεί αυτό. Και αυτό που κάνει. Κάν το Άγιο. Δηλαδή, αφιερωμένο στο Θεό. Δηλαδή, τι λε, λέει, να κάνουμε προσευχή όλη την ώρα. Δόχι, δηλαδή, δεν εννοώ αυτό. Αυτό που κάνει, να το κάνει με την αίσθηση ότι είναι παρόν ο Θεό. Ότι σε βλέπει ο Χριστό, ότι παρακολουθεί τη ζωή σου, ότι είναι παρόν και αυτό μέσα στο σπίτι σου, όπου δύο ή τρει συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί είμαι και εγώ, εν μέσω αυτών, είμαι και εγώ. Μέσα στο σπίτι σου είναι και ο Χριστό τώρα, ε. Και αν είστε οικογένεια μεγάλη, και αν είστε μικρή, και όσοι και αν είστε. Είναι παρόν ο κύριο. Έτσι υποσχέθηκε ο κύριο. Αυτή είναι αλήθεια. Και μπορεί να έχει Άγιος Εκεί που βρίσκεσαι. Νιώσε τον κύριο και μίλα όπω θα μίλαγες μπροστά στον κύριο. Στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στο σύζυγό σου, στα. Ό,τι και να κάνει κάτω, όπω θα το έκανε αν ήταν μπροστά σου ο κύριο. Και τι λέει, και έτσι γίνομαι άγιο. Ναι, έτσι γίνει Άγιος Σιγά σιγά. Έτσι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, λίγο λίγο, προσπάθεια λίγο σήμερα, προσπάθεια λίγο αύριο. Θα γίνει Άγιος Μα εγώ λέει, έχω διαβάσει Τα συναξάρια των Αγίων Που, που οι Άγιοι έδωσαν το αίμα τους Εννοείται, το ξέρω αυτό Ότι άλλοι έδωσαν το αίμα τους Άλλοι όμως ομολόγησαν δημόσια Με παρησία την πίστη τους Και είναι ομολογητές Άλλοι πήγαν όμω στις σπηλιές Έζησαν οσιακά, δεν έδωσαν το αίμα τους Και είναι και αυτοί Και άλλοι πέθαναν, κοιμήθηκαν Εν ειρήνη ε, εν ειρήνη τελειούται, εν τελειούται. Ο τάδε Άγιο κοιμήθηκε εν ειρήνη. Ξεψύχησε όπω όλοι οι άνθρωποι, ήρεμα, με ειρήνη, και άλλοι με φρικτά βασανιστήρια. Δεν ζητάει ο Θεό όλου του ανθρώπου να οδηγηθούν στο μαρτύριο, γιατί δεν ζούμε σε εποχή μαρτύριο. Σήμερα η εποχή μα δεν μα καλεί να μαρτυρήσουμε και τον κύριο, δεν ζούμε σε εποχέ τέτοιε, δηλαδή να μαρτυρήσουμε με το αίμα του σώματό μα. Αλλά με το αίμα τη καρδιά μα μπορούμε να μαρτυρήσουμε και να γίνουν μάγοι. Θα το δούμε παρακάτω αυτό Ξέρετε όλα αυτά τα παθαίνουμε Διότι έχουμε συνδυάσει την αγιότητα με κάτι το εξοκόσμιο, Με κάτι το πολύ έτσι μακρινό κάτι το, Επειδή βλέπουμε του αγίους με φωτοστέφανο στην εκκλησία Τους βλέπουμε έτσι όλους ντυμένους Με την ιερή αυτή στολή Με τα ενδυματά τους Με τον τίμιο σταυρό στο χέρι κλπ Αυτά είναι απόμακρα πλάσματα Πολύ ψηλά Πολύ πιο ψηλά από εμά. Είναι προνόμιο άλλη εποχή. Τότε οι άνθρωποι ήταν έτσι διαφορετικοί. Ε, ζούσαν στην έρημο, ήταν μοναχοί πολλοί. Ήταν ε, εντάξει, είσαι κληρικό, είσαι θεολόγο. Ε, κάπω εύκολα μπορεί. Τώρα εμεί δεν μπορούμε. Εγώ μου λέει μια φορά ένα, πήγα το αυτοκίνητο στο σέρβι και μου λέει Ναι, πρέπει να πάει κανεί στο αυτοκίνητο στο σέρβι. Ε, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να γίνει κανεί Άγιο όμω, αν δουλεύει εκεί. Δηλαδή, εγώ που είμαι κληρικό μπορώ να γίνω αν θέλω Άγιο. Ναι, αλλά εκεί που πάω το αυτοκίνητό μου και αυτός ο άνθρωπος βοηθάει τον κληρικό και διακονεί τον κληρικό που θα κάνει τη λειτουργία, δεν μπορεί να γίνει Άγιο. Μπορεί να γίνει Άγιο και αυτό. Λοιπόν, ε, πώ να γίνω λέει Άγιο εδώ πέρα, πάτερ μου λέει. Εγώ εδώ πέρα, δεν κολλάζεσαι λέει. Κόσμο, φασαρίε, παρανομίε, τσακωμοί, χρήματα, συμφέροντα. Ναι, αυτό, το μπε μόνο σου. Αν είσαι στη δουλειά σου και δουλεύει εκεί που είσαι, στο σέρβι του αυτοκίνητου. Στο μαγάζι που είσαι, οπουδήποτε είσαι είσαι τίμιο. Και είσαι όπω σε θέλει ο Θεό. Και είσαι όπω πρέπει να είσαι, με τη χάρη του Θεού στην καρδιά σου. Και τη και καθαρότητα στο βίο σου. Και έχει ήσυχη τη συνείδησή σου. Γίνεσαι Άγιο. Δεν χρειάζεται να γίνει ε, κληρικό, άμα δεν σε καλέσει ο Θεό. Ούτε να πα στο Άγιο Όρος. Όχι. Ο πατήρ Πορφύριο ήταν μέσα στην ομόνια. Και μάλιστα σε μια περιοχή πολύ κακόφιμη εκεί γύρω. Στην πολυκλινική δίπλα. Είναι όλα, όλα τα κακόφημα μέρη τη Αθήνα. Εκεί είναι μαζεμένα. Άνθρωποι περιθωριακοί, ναρκωμανεί, άστοτοι, γυρίζουν στου δρόμου. Κι όμω. Ζούσε μέσα στον κόσμο, σε έναν άλλο κόσμο. Στον κόσμο του. Δεν καταλάβαινε τι γινόταν γύρω του. Και έκανε προσευχή. Είχε δει τον κύριο μέσα στην ομόνια. Είχε αισθανθεί τη χάρη του Θεού μέσα στην ομόνια. Κατέβαζε αγγέλους μέσα στην Αθήνα. Δεν πειράζει που είσαι εκεί που είσαι. Είσαι σε μια πολύ προνομιακή θέση. Μπορεί να γίνει Άγιο. Εκεί που βρίσκεσαι. Ε, δηλαδή, η Ομόνια, η Αθήνα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, όλε οι χώρε του κόσμου, όλα τα μέρη του κόσμου, εκεί που είσαι τώρα εσύ, εκεί που είσαι εσύ τώρα, που ακού, δεν μπορεί να γίνει αυτό ο τόπο, τόπο άγιο. Δεν είναι, άγιοι τόποι δεν είναι μόνο οι άγιοι τόποι. Άγιο όρο δεν είναι μόνο το άγιο όρος Άγιο τόποι και άγιο όρο είναι κάθε τόπο και κάθε όρο που αφήνει στο Θεό να το αγγίξει. Όταν κάτι το αγγίζει ο Θεό, γίνεται άγιο, ιερό, αφιερωμένο σε αυτό, χαριτωμένο από το Θεό. η κλίση για αγιότητα είναι για όλους μας, η πρόσκληση του Θεού δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι εντολή για μερικού. λένε μερικοί σήμερα, ε, τώρα αυτά που λένε είναι εξειδικευμένο θέμα δεν ξέρω που αναφέρεται σε μια κατηγορία ανθρώπων ε, ακριβώς το σημερινό θέμα αυτό που σήμερα συζητάω μαζί σου έχει να κάνει με όλο τον κόσμο με σένα, με μένα με όλους τους ανθρώπους είναι καθολική κλίση του Θεού είναι πρόσκληση για όλους τους ανθρώπους Άγιοι γίνεστε ότι εγώ ε να γίνεται άγιοι, διότι και εγώ είμαι Άγιος Αυτό θα πει να προσεγγίσουμε στο βαθμό που μπορούμε, λίγο, περισσότερο, πολύ, όσο μπορεί ο καθένα, τη χάρη του Θεού, την αγιότητα του κυρίου και να μεταλάβουμε από αυτή την αγιότητα και να χαριτωθεί η ζωή μας, όπου και να είσαι. Κοίταξε, Ιεραπόστολο, ίσω να μην γίνει. Μακάρι να γίνει κάποιο Ιεραπόστολο και να φύγει στο εξωτερικό και να πάει να θυσιάσει τη ζωή του, Ξέρω ένα γνωστό μου. Που μου λέει: Πάτε, έχω σκοπό να γίνω ιεραπόστολο. Λέει: Να κάνει προσευχία, να με βοηθήσει ο Θεό, να το φέρω ει πέρα σε αυτό, αυτό το έργο, αυτό το πόθο. Να πά όπου με καλέσει ο Θεό, στα μέρη του κόσμου, τα μακρινά. Ναι, αλλά είσαι ο ένα. Έχω ξέρω πολύ κόσμο, ένα μου το είπε. Άλλο θέλει να γίνει ιερέα. Ναι, είναι αυτοί που θέλουν να γίνουν ιερεί? Δεν είναι πάρα πολύ Μέσα στον κόσμο, εσεί από του συγγενεί σα, πολλοί θέλουν να γίνουν ιερεί. Όχι, λίγοι θα θέλουν. Ζήτημα σε κάθε οικογένεια αν θα γίνει κάποιο στην οικογένειά σα ιερή, ιερέα, ιεροκήρικα, θεολόγος, ελάχιστη, μειοψηφία είναι όλοι αυτοί. Δεν ζητάει ο Θεό από όλου αυτά τα μεγάλα πράγματα, αυτέ τι ιδιαίτερε κλήσει. Είναι ιδιαίτερε κλήσει. Δεν έχει όλο τον κόσμο να γίνει ιερέα, ούτε όλοι μπορούν να γίνουν μοναχοί. Λένε μερικοί, τι κάνουν οι μοναχοί στο Άγιο Όρο και του λέω κάποιον βρε πρωτά, με τι σε τώρα, 1500, πώ, 2000 άνθρωποι είναι το πολύ. Η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια, δηλαδή οι 2.000 άνθρωποι σε πειράξανε. Αυτοί σε πειράξανε. 2.000 άνθρωποι είναι. Λέει 2.000 είναι μόνο. Ε, βέβαια του λέω. Τόσο ζήτημα για 2.000 ανθρώπου σε πειράζει. Α που κάνουν προσεφή και για σένα, σε συμφέρει. Εγώ λέει νόμιζα ότι είναι πάρα πολλοί. Α, όχι, του λέω είναι λίγοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγοι. Γιατί αυτού του καλεί ο Θεός με ιδιαίτερη πρόσκληση. Υπάρχει όμω μια άλλη πρόσκληση για όλου μα. Και είναι αυτή τη αγιότητα. Άγιοι καλούμαστε να γίνουμε όλοι. Αν αποτύχουμε να γίνουμε Άγιοι, χαθήκαμε. Αποτύχαμε σε όλα. Χάσαμε το σκοπό τη ζωή μα. Χάσαμε το λόγο που υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αν δεν γίνει ιερέ, δεν πειράζει. Θα πεθάνει ένα κανονικό άνθρωπο όπω όλοι οι άνθρωποι. εντάξει, θα έχει πετύχει το σκοπό σου. Αλλά άμα δεν γίνει Άγιο και έχει πετύχει όλα τα άλλα, είσαι γιατρό καταξιωμένο, έχει πτυχία. Έο ε, άλλο είναι επιστήμονα, έχει χτίσει ένα ωραίο σπίτι, έχει κάνει καλή οικογένεια, γερά παιδιά, υγιέστατα. Ε, ναι, υγιέστα, αλλά δεν έχει γίνει Άγιο, απέτυχε. Δεν έχει πλησιάσει το Θεό. Δεν έχει αγγίξει το Χριστό. Άγιο μπορεί να γίνει κι εσύ σε πατέρα και μάνα. Άγιο γονέας. Άγιος προϊστάμενος σε μια εταιρεία. Και Άγιο εφιστάμενο. Είσαι οδηγό. Να είσαι Άγιο οδηγό. Είσαι μαθητή. Να γίνει ένα Άγιος μαθητή. Άγιο μαθητή. Να έχει τη χάρη του Θεού και ό,τι κάνει να είναι φωτισμένο και, και βουτηγμένο μέσα στην αγάπη και το έλεο του Θεού. Είσαι ένα πολίτη αυτού του κράτου. Αυτή τη χώρα. Να είσαι ένα Άγιο πολίτη. Είσαι αθλητή. Ξαραίει ο αθλητισμό. Να παίζει και να είσαι ένα άγιο αθλητή. Ο τρόπο που παίζει, ο τρόπο που χειρίζεσαι του άλλου, το παιχνίδι το ίδιο. Αυτό που εκπέμπει η ψυχή σου να είναι μια αγιότητα. Είναι παράξενα αυτά που λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Αν μπορούμε και τα ζήσουμε, είναι πανέμορφα. Είναι πανέμορφα. Άγιο μπορεί να γίνει ο κάθε άνθρωπο που βάζει τη σφραγίδα τη ευλογία του Θεού στα έργα του. Από τα πιο μεγάλα έργα μέχρι τα πιο μικρά. Και ζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος Ότι και να κάνετε πάντα εις δόξαν Θεού πείτε. Ό,τι κάνει, κάντο για το Θεό. Ό,τι κάνει κάντο για το Θεό και θα γίνει άγιος Κάνω αυτή την εκπομπή, να την κάνω για το Θεό, να την κάνω για τον κύριο. Ακούσα αυτά τα λόγια, να τα ακούσει για τον κύριο με σκοπό να πλησιάσει τον κύριο. Ετοιμάζε το φαγητό σου για τα παιδιά σου και τη δόξα του Θεού και την ευλογία του Θεού στο σπίτι σου. Δηλαδή όλα να γίνουν με αυτή την αίσθηση. Ότι δεν είμαι αυτόνομος, δεν είμαι μόνος, δεν απομονώνω τη ζωή μου από το Θεό. Δεν ζω αυταρχικά, δεν ζω εγωιστικά, δεν ζω απολυτοποιώντας το εγώ μου και απομακρύνοντας το από το Θεό μου. Αλλά σχετίζομαι μαζί Του. Άγιος θα πει να σχετίζεσαι, να ζεις τη σχέση με το Θεό και όλα να τα συνδέεις μαζί Του. Ό,τι βλέπεις να σου θυμίζει τον Χριστό, ό,τι κάνεις να σου θυμίζει Αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Σιναίτης της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης, είχε πάλι μια φορά σε ένα μοναστήρι και είδε τους μοναχούς και είδε έναν μάγειρα, μάγειρα που μαγείρευε, πολύ Ήταν είχε λέ, πολύ κατάνυξη αυτό, ευλαβέστατο. και τα μάτια του ήταν δακρυσμένα συνέχεια από την προσευχή και ζούσε την προσευχή του Κυρίου, ένιωθε τον Χριστό δίπλα του, πολύ πνευματικός, πολύ πνευματικός. Και μέσα στι φλόγε τη κουζίνα, μέσα στα, στη μαυρίλα από τα κάρβουνα που άναβε τι ώμπε εκεί να ζεστάνε το φαγητό, να μαγειρέψει, ιδρωμένο το πρόσωπό του, τα μαλλιά του λιγτυασμένα από την κούραση και από την εξάντληση και από την ταλαιπωρία τη κουζίνα. Και όμω ήταν πολύ πνευματικό. Είχε πλησιάσει την αγιότητα. Με στην κουζίνα. Με στη φασαρία. Με στο, στον περισπασμό. Με στη μέρημνα. Και τον πλησιάζει ο Άγιος Ιωάννη και του Λίνα που παίζουν το μυστικό σου. Πώ έτσι. Πώ κατάφερε και έγινε έτσι. Λέει, Τι πω είμαι έτσι. Δεν Με βλέπει χάλια. Λέει, με, με, με στη βρωμιά, Με στον υδρότα. Λέει, Άστα αυτά. Λέει, πες μου την αλήθεια. Δεν σε ρωτάω για αυτά. Η ψυχή σου λέω, Πώ έχετε για κατάνοιξη. Πώ νιώθει το Θεό μέσα στην κουζίνα. Πώ μέσα σε κατσαρόλε. Μέσα σε απορρυπατικά και σφουγγάρια. Και δουλειέ. Και νερά και απόνερα. Αισθάνεσαι το Θεό. Μου λε, Λυπάται να σου πω. Εγώ λέω αυτά που κάνω εδώ πέρα. Δεν τα κάνω αυτά καθε αυτά για τα ίδια τα πράγματα. Τα κάνω σε σχέση με το Θεό. Βάζω το Θεό μέσα σε αυτά. Βλέπω τι φλόγε, λέει, όταν ανάβω τη φωτιά, και σκέφτομαι τι φλόγε τη κολάσεω. Και λέω, Ψυχή μου, είσαι έτοιμη να πα μπροστά στο Θεό. Όταν κοιτάω τη φλόγα, σκέφτομαι αυτό. Όταν ετοιμάζω το φαγητό, δεν σκέφτομαι ότι κάνω φαγητό για ανθρώπου. Αλλά ότι υπηρετώ αγγέλου. Ότι διακονώ αγγέλου. Και ό,τι και να κάνω, σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα φάνε το φαγητό μου θα κάνουν προσιυχή ότι θα το φάνε και οι ιεροί στις μονείς μας που κάνουν τη Θεία Λειτουργία και νιώθω μια μεγάλη ευλάβεια λέει. νιώθω ότι υπηρετώ το Θεό δεν το κάνω ανθρώπινα για να κάνω μια δουλειά, αγκαρία γι' αυτό δεν βαριέμαι ποτέ βαριέσαι να υπηρετείς αγγέλους βαριέσαι να διακονείς το Θεό τι βαριέσαι Και θυμάμαι μια γυναίκα που είχε τη μητέρα της, τη, την χειροκομούσε και είχε κουραστεί πάρα πολύ και τη είπε ένα, ο πνευματικό τη, αν ήσουν λέει σε μοναστήρι και σε βάζα να κάνει μια διακονία λέει, σαν ευλογία, σαν θυσία, δεν θα το έκανε λέει για το Θεό. Σαν... Κάντο για το Θεό. Σαν υπηρετή αγγέλου είναι. Η μητέρα σου που τώρα σε κουράζει, που είναι κατάκαιτη, που ταλαιπωρείσαι, παίρνει όλη την ευλογία που θα έπαιρνε αν διακονούσε άγγελο. Κάνει υπομονή. Και ξαφνικά λέει, άλλαξε η σκέψη τη. Είδα αλλιώ τη διακονία της, είδε τη, είδα αλλιώ τη θυσία, τι πάνε που την άλλαζε, την κούραση που την γύριζε από τη μια πλευρά στην άλλη, που είχε ανοίξει πλάτη τη από τι κατακλήσει, που είχε πολύ ταλαιπωρηθεί. Και τα βλέπει αλλιώ τα πράγματα. Έτσι γι' αυτός ο Μάγειρα είπε στον Άγιο Ιωάννη, γι' αυτό λέει προσέχουμε πάρα πολύ εύκολα. Αβίαστη βγαίνει η προσευχή μου, ξεκούραστη. Και α σήμα στην κουζίνα, και α ζυγίζω το ρύζι, και α τα κρεμιδάκια, και α ετοιμάζω το φαγητό με τι αναλογίε. Έφτασε αυτό ο άνθροπο, αγαπητέ μου. Στην αγιότητα μέσα σε μια κουζίνα. Μέσα σε μια κουζίνα. Και εγώ μπορεί να είμαι μέσα στο ιερό τη εκκλησία, ω κληρικός και να μην αγγίξω την αγιότητα όπω θέλει ο Θεό. Η αγιότητα με αγγίζει, ο Θεό με πλησιάζει. Αλλά εγώ μπορεί να είμαι αδιάβροχο, η ψυχή μου να είναι αδιάβροχη, να μην αφήσω το Θεό να μπει μέσα μου. Αυτό είναι το δύσκολο, το ωραίο, το φοβερό και το καταπληκτικό. Πώ μπορεί να γίνει άγιο από πράγματα που φαινομενικά δεν σε βοηθάει να γίνει άγιο. Όταν οδηγάς και νευριάζεις, δεν γίνες άγιος. Όταν όμως οδηγάς και κάνεις υπομονή, και δικά το καλοκαίρι με την πολύ τη ζέστη, και υπομένεις, την κίνηση, και να ψίνες, και να οδηγάς τώρα ταξί, και να έχεις το χέρι σου έξω και να έχει μαυρίσει από τον ήλιο το ένα σου χέρι, και να, και να έχεις άλλες 7 ώρε μπροστά σου, και 8 και 10 ώρε δρομολόγια. Και να κάνεις υπομονή. Και να λες την ευχή. Και να θυμάσαι τον κύριο. Και όταν δεν μπορείς, να μην κάνει δύσκολη προσευχή, αλλά να σκέφτεσαι ότι ο κύριος είναι παρόν. Και να εκπέμπει η ψυχή σου αγάπη. Και να λε εγώ δουλεύω, γιατί σπίτι μου έχω μια γυναίκα που την υπέρα αγαπώ έχω τα παιδιά μου που και αυτό τα αγαπώ, και ζω για αυτά και θυσιάζομαι για αυτά. Και κάνω μια θυσία. Και καίγομαι στον ήλιο, αλλά το κάνω επειδή αγαπώ. Είναι αγάπη. Είναι ταπείνωση. Είναι αγιότητα. Οι άλλοι δίπλα σου είναι απρόσεκτοι, φωνάζουν, νευριάζουν, εσύ όμω δεν βρίζει. Ξέρει να χαμογελά και να προσέφιασαι. Ξέρει να κάνει υπομονή. Ξέρει να μπαίνει στη θέση του άλλου. Τον διπλανών σου. Δεν σκέφτεσαι μόνο τα δικά σου τα θέματα. Λε τώρα και οι άλλοι για να βιάζονται έχουν και αυτά τα δικά του τα προβλήματα. Κάνει υπομονή. Κοίταξε εκείνη την ημέρα τη υπομονή μέσα στον δρόμο το δύσκολο. Πήρε έτσι ένα λουλουδάκι στην καρδιά σου από αυτή την αγειότητα. Έσταξε μια σταγόνα αγιότητας μέσα στην καρδιά σου. Λίγο σήμερα. Δηλαδή τώρα λέει έγινε λίγο άγιο. Ναι, λίγο έχει γίνει άγιο. Λίγο έχει γίνει άγιο. Έχει προσεγγίσει την αγιότητα, η οποία όμω είναι μια πορεία. Είναι μια πορεία. μην πει σε έγινε Άγιος, διότι δεν έγινε, αλλά είσαι εν το γίγνεσθε. Είναι μια πορεία προς την αγιότητα, την οποία την προσεγγίζουμε, την απολαμβάνουμε, αλλά ποτέ δεν σταματάμε. Γιατί είναι ατέλειωτη αυτή η τελειότητα, δεν τελειώνει ποτέ, γιατί έχει την τάση να φτάσει στο Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι άπειρος, απέραντος, απόλυτος, αχόρταστο, μοναδικός, και εμείς δεν θα σταματάμε ποτέ αυτή την τέλεια πορεία, την ανωδική πορεία. Μπορεί να μένει σε μια γειτονιά και να λε έναν καλό λόγο για όλου του ανθρώπου. Ε, πε έναν καλό λόγο για όλου. Μπορεί, για όλα τα ασθέναντίπλα σου. Για όλα τα διαμερίσματα τη πολυκατοικία σου. Να πεις έναν καλό λόγο στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, στην προσευχή σου. Όταν του συναντήσει, να μην εκπέμψει θυμό, προσλητικό βλέμμα, απόρριψη, εγκατάλειψη, αδιαφορία, αλλά να λε κάτι καλό. Λέει η Γερότησα Γαβριλέα ότι είναι πολύ μεγάλη η Να λε ένα καλό λόγο για όλο τον κόσμο. Να έχει να πει κάτι καλό για όλου. Πα μια καλή κουβέντα για όλου και γίνει λίγο άγιο. Για του συγγενεί σου, για το φίλο σου, μπορεί να μην κατακρίνει. Μην μιλά για του άλλου. Μην σχολιάζει τη ζωή των άλλων. Και είναι τόσο εύκολο να γίνει άγιο. Συζητάνε στην παρέα σου για ένα θέμα, αρχίζουν να σχολιάζουν το διαζύγιο κάποιου συγγενή σου και σου έρχεται να πει και εσύ τη γνώμη σου. Να πει και εσύ το λογάκι σου. Το οποίο δεν είναι λογάκι αγάπη, είναι λογάκι κατακρίσεω, περιεργία, ε, εμπαθία. Και ευχαρίστηση. Μα ευχαριστούν οι πτώσει των άλλων. Μα ευχαριστούν λίγο οι αδυναμίε των άλλων και οι αποτυχίε των άλλων γιατί από τη σύγκριση βγαίνουμε καλύτεροι. Λέμε: Εδώ το εγώ δεν το έχω πάθει αυτό. Ε, α πρόσεχε αυτό, αυτό έχει και μα αρέσει η σύγκριση γιατί συγκρίνει και νιώθει πιο καλά εσύ. Και φουσκώνει η εγωισμό σου. Χάνει την αγειότητα. Όταν όμω σου έρθει κάτι να πει και δεν το πει, γίνεσαι Πλησιάζει την αγειότητα. Τι ωραίο αυτό. Άγιος, ενώ οι άλλοι δίπλα σου κατηγορούν κατη... σχολιάζουν βρίζουν κλπ. Εσύ να είσαι μέσα στο ίδιο τραπέζι στο ίδιο φαγητό με τους άλλους στην ίδια επίσκεψη με τους άλλους και να είναι πέντε στο τραπέζι ο ένας να γιάζεται οι τρεις να το παλεύουν και ο ένας να καταδικάζεται εξαρτάται με, τη... με το πως βλέπει ο καθένας τα πράγματα δεν είναι μαζική η αντίδραση και ίδια η αντίδραση σε όλα τα ερεθίσματα έτσι γίνεσαι Άγιος έχεις ένα παιδά ναι, έχεις ένα παιδί παράλυτο Έχεις ένα παιδί άρρωστο Έχεις ένα σύντροφο δύσκολο Έχεις έναν άντρα ή μια γυναίκα ιδιόρυθμο νεφρικό, περίεργο Που σου μιλάει απρόσεκτα Να το πω, πού σε βρίζει Που σε χτυπάει Που σου φέρεται πολύ άσχημα Αν μπορείς, αν μπορείς Εδώ δεν σου κάνω μάθημα Ούτε σου δίνω εντολή Ούτε κάνω την εύκολα αυτό που θα πω Αλλά αν μπορεί όλα αυτά να τα αντέχεις Χωρίς να γα Αν μπορείς να συγχωρεί, αν μπορείς να τα βλέπεις όλα αυτά σαν να είσαι ένας μεγάλος ασκητής, ασκητικά, να σηκώνεις το σταυρό σου, να υπομένεις με ευγνωμοσύνη και να λες «Κύριε, εσύ που είσαι τόσο σοφός και τόσο αγαθός, εσύ που, που ήξερες πριν γεννηθώ τα πάντα για μένα και είχες ένα σχέδιο για μένα, εσύ την ώρα που δέχτηκα να παντρευτώ, μάφησες να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο και δεν έφερες ένα εμπόδιο». Που ήξερες ότι εγώ θα καταλήξω μετά από 15 χρόνια γάμου να έχει εξελιχθεί έτσι αυτή η σχέση και να ζω τώρα ένα δράμα, ένα μαρτύριο, να μην αντέχω, να μην μπορώ να ξεμητήσω, να μου μιλάει άσχημα, να έχει παράλογες απαιτήσει, να γυρίζει μεθυσμένος, η γυναίκα να είναι απαιτητική, ιδιόρυθμη, νευρική, να μην ξέρει τι λέει, εσύ κύριε που επέτρεψες και είπες το ναι. Και έγινε το θέλημά σου. Έτσι επέτρεψε να γίνει αυτό το, αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Το δε, το θέλησε. Το Ό,τι και να γίνει δεν το εξετάζουμε τώρα αν φταίγαμε κι εμεί. Ο κύριο θα έφερε τότε τα πράγματα. Και εσύ κύριε επέτρεψε τη στιγμή τη συλλήψεω το παιδί μου να γεννηθεί έτσι. Αυτό το παιδί το, το άρρωστο, το δύσκολο, με τη δυσκολία του, με το καρότσι του. Ναι, ντρέπομαι. Νιώθω δύσκολα, νιώθω άβολα. Νιώθω περίεργα όταν οι με κοιτούν, όταν οι άλλοι με ρωτούν. Όταν αυτό όμως, το δεχτώ ότι είναι για τον καταρτισμό μου ότι ο Θεός τα αφήνει για έναν σκοπό και πονάζω βέβαια και μπορεί να ντραπείς και στην αρχή μπορεί να έχεις κλάψει κιόλα και να μην το σήκονες εύκολα το σταυρό σου όταν όλα αυτά όμω τα κάνεις πλησιάζεις πάλι την αγιότητα πλησιάζεις την αγιότητα και θα έρθει η ώρα, ξέρεις κάτι θα έρθει η ώρα από όταν φύγει από τον κόσμο αυτό και δεις τη δόξα που σου ο Θεός αν μπορούσε, θα φύλαγε τα χέρια αυτού του άντρα ή αυτή τη γυναίκα πολύ θερμά και πολύ τρυφερά και θα έλεγε Εσύ με έφερε στον παράδεισο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τώρα καταλαβαίνω ότι όλα όσα περάσαμε μαζί, οι πίκρες οι τσακωμοί, οι γκρίνιε, οι φασαρίε, οι αρρώστιε, οι ταλαιπωρίε, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα αυτά είχαν αυτό το σκοπό. Να ζήσουμε αυτή τη δόξα. Αυτή τη χαρά στον παράδεισο. Οπότε το δέχομαι κι αυτό. Το δέχομαι. Κοιτάω μακριά. Το δέχομαι γιατί το φωτίζω από το μέλλον που έρχεται από το μελλοντικό φως του παραδείσου που έρχεται την πίστη στο Θεό. Δεν μπορώ ούτε να αντέξω, ούτε να γίνω Άγιος ούτε να, ούτε να ερμηνεύσω τη ζωή η ζωή είναι τεράστιο ερωτηματικό η ζωή είναι ένα παράλογο πράγμα αν αρνηθεί κανείς την εξήγηση που δίνει ο Χριστός αν αρνηθεί κανείς τον ίδιο τον Χριστό που είναι η εξήγηση για όλα τα πράγματα, για όλε τις απορίες θα κάνουμε υπομονή και θα γίνουμε Άγιοι διά υπομονής θα καταλάβουμε ότι η φιλοσοφία τη ευτυχία που κυκλοφορεί σήμερα: ότι η ζωή είναι ένα τραλαλά ή ένα χαρούμενο, δείχνουν συνέχεια κινητά. Πάνε και ψωνίζουν κινητά με στην καλή χαρά. Μα δεν είναι αυτή η χαρά. Αυτά κινητά, ξέρετε τι λένε μετά στα κινητά. Στα κινητά αυτά γράφουν τα μηνύματα του διαζυγίου του. Στα κινητά αυτά γράφουν τι παρεξηγήσει του. Στα κινητά αυτά βρίζονται και τσακώνονται. Δεν είναι η χαρά τη πρώτη κίνηση. Το θέμα είναι τι θα πει. Μετά σε αυτό το κινητό υπάρχει μια φιλοσοφία, ένα κλίμα ευτυχία. Ότι σήμερα η ζωή είμαστε όλοι ευτυχισμένοι με την, με την ζωή που κάνουμε, των ανέσεων, των απολαύσεων. Όχι. Δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι. Στη ζωή αυτή δεν ήρθαμε να ευτυχίσουμε όπω εμεί νοούμε την ευτυχία. Στη ζωή αυτή ήρθαμε να ευτυχίσουμε πάνω στο Σταυρό. Γιατί αφού χάσαμε τον παράδεισο, θα φτάσουμε στην ευτυχία μα μέσα από το Σταυρό. Και αυτή η χρονιά που άνοιξε εδώ και λίγε μέρε, αυτή η χρονιά στην οποία μπήκαμε, είναι ένα, μια ακόμα ψηφίδα σε αυτό το σταυρό. Σε αυτό το σταυρό που θα τελειοποιηθεί και θα γίνει πολύ ωραίος και θα, θα είναι στον παράδεισο, μέσα στη λάμψη της Αναστάσεως, μέσα στο άκτιστο φως και εκεί θα καταλάβουμε ότι και το 2007 είχε και αυτό το σταυρό του. Δεν μπορεί να τελειώσει ο Σταυρός, δεν τελειώσε το έργο. Αν τελειώσει αυτό το έργο τη τελειότητα που κάνει ο Θεό, ο Σταυρό, που μα ετοιμάζει για να δοξαστούμε, θα μα πάρει ο Θεό. Όσοι πέθαναν, σημαίνει ότι ο κύριο είχε τελειώσει το έργο του, ετοίμαζε την ψυχή του και τώρα του πήγε εκεί που πρέπει να πάνε. Εμά ο κύριο μα χαρίσει έναν χρόνο ακόμα. Δεν μα το χαρίζει το χρόνο αυτό για να κάνουμε αυτά που εμεί νομίζουμε, αλλά για να πλησιάσουμε την αγιότητα. Λέω ρε, καλά, δόξα τω Θεώ να τελειώνουμε και το δάνειο φέτο, έχω άλλα τρία χρόνια να ξεμπερδεύουμε. Δηλαδή για σένα τα επόμενα τρία χρόνια βασικά είναι να τελειώσει το δάνειο. Ε, όχι, δεν είναι αυτό. Θα γίνει και το δάνειο, και ο μακάρι να τακτοποιηθούν γρήγορα, σου τα δάνειά του και έχουν τρελαθεί από τα έξοδα και από το άγχο, τι θα γίνει. Αλλά για το Θεώ, ο σκοπό αυτού του χρόνου και του επόμενου και του άλλου και του άλλου και όσα χρόνια ζήσουμε, δεν ξέρω πόσα θα ζήσουμε ακόμα. Δεν ξέρω, θα ζω του χρόνο τέτοια μέρα. Δεν ξέρω. Μάλλον θα ζω. Μάλλον. Αλλά δεν είναι σίγουρο. Γιατί είμαι νέο. Γι' αυτό λέω μάλλον. Γιατί με αρχή δεν θέλω να κούνε για θάνατο. Αλλά δεν ξέρει κανεί τι γίνεται. Λοιπόν, αν ζω, θα πει ότι ακόμα δεν ήμουν έτοιμο. Ότι ακόμα έπρεπε να μάθω να σταυρώνω τον εγωισμό μου. Να βρίσκω τον Θεό μου. Να πλησιάζω την αγιότητα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Με οτιδήποτε σου στέλνει ο Θεό. Μπορεί να υποχωρεί. Μπορεί να υποχωρεί. Ε, γίνεσαι άγιο. Υποχώρησε για το χατήρι του άλλου. Υποχώρησε σε οποιοδήποτε θέμα. Στο σούπερ μάρκετ, θε να αγοράσει εσύ κάτι, θέλει ο σύζυγό σου κάτι διαφορετικό. Κάντε το, το χατήρι. Ταπεινώ σου. όχι και να του λε, άντε ας γίνει το δικό σου, να δούμε τι θα καταλάβει. Όχι έτσι. Ταπεινώ σου δυναμικά. Με, με, με επίγνωση του τι κάνει. Έχοντα επίγνωση τώρα καλλιεργώ την ψυχή μου. Να το κάνω όχι ω ένα θύμα, αλλά ω ένα θήτη. Που θείω, θυσιάζω το θέλημά μου στην αγάπη του άλλου. Χωρί να ζητώ εκδίκηση. Χωρί να βάζω αριθμού και να λέω σήμερα υποχώρησα εγώ, αύριο θα εσύ και να είμαστε ένα προ ένα. Όχι έτσι. Θυσιάζω το εγώ μου από αγάπη προ εσένα και θέλω να πλησιάσω την αγιότητα. Έτσι γίνεται κανείς Άγιος Υποχωρώ. Υποχωρώ. Ξέρω κάποι, κάποιου ανθρώπου, όχι ένα και δύο, πολλού ανθρώπου που υποχωρούν για χατήρι των άλλων. Δεν έχουν πάει ποτέ διακοπέ εκεί που θέλουν αυτοί. Δεν έχουν φάει ποτέ τα φαγητά που θα θέλανε αυτοί αλλά τρώνε αυτά που θέλουν οι άλλοι. Υποχωρούν σε απόψει, σε αντιλήψει, σε σκέψει οικογενειακέ, σε συμβούλια οικογενειακά. Μ' αρέσει που κάνουν συμβούλια οικογενειακά για να αποφασίζει μόνο ένα τη λένε. Και οι άλλοι, λίγε φορέ ταπεινώνονται όλοι σε όλου. Συνήθω κάποιο είναι ο πιο ισχυρογνώμων, ο πιο απόλυτο, ο πιο εγωιστή, το λέμε στην Εκκλησία, και κάνει το δικό του. Και κάποιοι άλλοι ταπεινώνονται. Όσοι από αυτού λοιπόν ταπεινώνονται ε, ε, εκούσια. Με δυνατή ψυχή πλησιάζουν την αγιότητα Αυτό είναι το ωραίο Μπορεί να έχεις την πιο σωστή άποψη Την πιο σωστή σκέψη Αλλά αν όλα αυτά τα θυσιάσεις Γίνεσαι Άγιος Αν ο κύριο άνοιγε το στόμα του την ώρα που το ρώτησε ο Πιλάτος ε, Τι σχέση έχει με την αλήθεια Ποια είναι η αλήθεια Και τι εστην αλήθεια Ο Κύριος θα έλεγε υπέροχα πράγματα Αλλά δεν μίλησε Είχε να μιλήσει, είχε να πει αλλά δεν είπε, γιατί, γιατί ήταν άγιος και ο Άγιος ακτινοβολεί και όταν, και όταν δεν μιλά και όταν σιωπά θαύμαζε λέει Λίαν, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόνα Λίαν, θαύμασε ο Πιλάτος τη σιωπή του, εντυπωσιάστηκε από τη σιωπή του Αγίου Κυρίου του αναμαρτή του Χριστού, όταν λοιπόν είσαι Άγιος και όταν δεν μιλάς, όταν θυσιάζεσαι και όταν ταπεινώνεσαι έχεις λόγο εκείνη τη στιγμή μιλάει στην ψυχή του άλλου αυτό που κάνεις Είναι πολύ ωραίο να γίνουμε άγιοι. Πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα που κάνετε υπομονή, άγιοι γίνεστε. Το να κάτσει να, να ακούσει μια εκπομπή με υπομονή είναι αγιότητα. Μια φορά στο πανεπιστήμιο ήταν ένα καθηγητής που ήταν πολύ βαρετό. Σαν και εμένα μερικέ φορέ. Και ήθελα, δεν μπορούσα, δεν, δεν με χώραγε το, το έδρανο και πέρα βαριόμουν να τον ακούσω. Και ήταν δίπλα μου ένα πολύ πιστος χριστιανό, συμφιτητή μου και μου λέει, του δεν μπορώ άλλο, έχω βαρεθεί τη ζωή μου, λέει. Δεν μπορώ να τον ακούω άλλο. Ε μου λέει, το να μάθουμε να υπομένουμε στη ζωή Στη ζωή μου δεν έρχονται όλα όπως τα θέλουμε Υπομονή Μια φράση μου είπε Στη ζωή δεν μας έρχονται όλα όπως τα θέλουμε Υπομονή Και μπορεί αυτή την ώρα του, της παραδόσιας του μαθήματος Το πανεπιστήμιο να μην έμαθα σπουδαία πράγματα Από τον καθηγητή Αλλά έμαθα την υπομονή Ένα μικρό κομματάκι τη υπομονή. Μια μικρή Ένα μικρό βήμα έκανα Ελάχιστο Αυτό είναι Η ζωή έτσι είναι μικρά μικρά μικρά μικρά βηματάκια τα οποία σιγά σιγά συνθέτουν όλη αυτή την εικόνα της αγιότητας της ψυχής μας. Αυτό δεν γίνεται απότομα γίνεται λίγο λίγο. Σας έχω ξαναπεί για αυτό το βιβλίο του Αγίου Δωροθέου Αβά Δωροθέου έργα ασκητικά Παίρνετε τη φίλη και τη ρωτάτε, μου λέει βιβλία. Πώ το πέτω βιβλίο, έχετε δίκιο να ρωτάτε. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Μακάρι, αυτό το ζηλεύω που, έχει, που έχουν πολλοί, ε, αυτό το ζήλο, σου λέει για να το πει τώρα η πυρακή εκκλησία, ε, θα είναι ένα άγιο, αφού λένε για το βίο ενό αγίου, λένε τη διδασκαλία ενό αγίου. Άγιο, ε, άγιο βιβλίο προτείνει, δεν θα είναι χρήσιμο. Αυτό είναι ο ζήλο. Ο ζήλο τη ψυχή μα. Ακούμε κάτι και τρέχουμε να το, να το διαβάσουμε. Τρέχουμε, ακούνε για μια αγρυπνία, για μια ακολουθία, για μια. Και τρέχουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι συγκινητικό. Λοιπόν, η Φίβη κάνει υπομονή. Φίλη, λίγη υπομονή, αν κανεί ρωτάει. Έργα ασκητικά του Αβάδωρο του Θεό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η έκδοση των εκδόσεων ετοιμασία. Εκδόσει ετοιμασία. Έτσι λέγεται αυτό. Ε, λοιπόν, όταν το βιβλίο αυτό το πήρα, μικρό, μάλλον μου το χάρισε κάποιο, νόμιζα αφού λέει έργα ασκητικά, ότι θα είναι ασκητικό. Δηλαδή θα λέει πράγματα πολύ υψηλά πνευματικά, όπω τη φιλοκαλία. Άλλο, άλλη σειρά βιβλίων η Φιλοκαλία Ως λέει περί νοαεράς προσευχής, περί απαθίας περί ελάμψεως και θεώσεω και ακτής του φωτός και λοιπά Αυτά είναι υψηλές έτσι, διδασκαλίες πανέμορφες της Εκκλησίας μας είναι το ήθος της Εκκλησίας μας η διδασκαλία μας, η θεολογία μας αλλά είναι πολύ ψηλά αυτά τα ψηλά γράμματα για, για αυτούς που έχουν μπει στον δρόμο της Εκκλησίας και βαθύνουν πολύ σε αυτόν και κάνουν πολύ προσευχή, κλπ. Και του ασκητέ πολύ περισσότερο. Ο Άγιος Δωρώθειο όμω με εξέπληξε. Με τι, με την πρακτικότητά του. Με την πρακτικότητά του. Και εξηγεί πώ μπορεί να γίνει Άγιο. Με πολύ πολύ απλούς τρόπου, καθημερινού τρόπου. που βρίσκονται, τολμώ να πω, μπροστά στα πόδια μα. Μπροστά στα πόδια μα. Δεν χρειάζεται να πα που κάπου για να γίνει Άγιο, λέει, βάζει Δωρώθειο. Έρχεται η Αγιώτη να, να σου συναντήσει, να χτυπήσει την πόρτα σου δίπλα σου. Εκεί που κάθεσαι. Και λέει να σα πω, Να σα πω κάτι, λέει ο Ε. Δίνει, δίνει κάτι συμβουλέ τόσο ωραίε, όχι ω καθήκοντα καλή συμπεριφορά, σαν βοήθεια βίβλου που λένε μερικοί να μάθει, να φέρε κλπ. Και και αλλά ω ήθος Η Εκκλησία δεν έχει καλή συμπεριφορά τέτοιου, τέτοιου τρόπου. Δηλαδή, δεν είμαστε καλοί άνθρωποι στην Εκκλησία επειδή διαβάσαμε τρόπου καλή συμπεριφορά. Αλλά επειδή μα βγαίνει έτσι επειδή αγαπάμε το Θεό. Αγάπα και κάνει ό,τι θέλει. Αγάπα το Θεό και θα δει ότι αν αγαπά το Θεό και τον αδερφό σου. Δεν χρειάζεται να διαβάσει τρόπου καλή συμπεριφορά για να μπει στο δωμάτιο κάποιου και να μην κοιτά περίεργα τα πράγματά του. Το καταλάβατε αυτό. Αυτό το γράφουν στα βιβλία καλή συμπεριφορά. Λέω όταν μπει σε ένα ξένο σπίτι, μην κοιτά εδώ και εκεί. Ναι, αλλά για εμά του χριστιανού αυτό δεν είναι savoir-vivre. Δεν είναι οδηγίε καλή συμπεριφορά. Είναι, είναι κάτι που σου βγαίνει από αγάπη, από διάκριση, που σου χαρίζει το ίδιο το άγιο πνεύμα. Που ο Θεό μα είναι Θεό τάξεω, που δεν είναι Θεό καταστασία, που είναι Θεό ειρήνη, Θεό γαλήνη, Θεό συστολή. Και συστέλνει τα μάτια σου και δεν κοιτά, όχι επειδή το πει κάποιο άλλο, αλλά επειδή το ίδιο το Άγιο πνεύμα μέσα στην Εκκλησία Στο διδάσκει. Αν είσαι μέσα στην Εκκλησία, μαθαίνει πολλά πράγματα. Από φυσικού του σου βγαίνει μέσα από την καρδιά σου αυτό. Λοιπόν, λέει ο Άγιο Δωρόφιο μερικού τέτοιου τρόπου. Περνά, α από το, απ το μαγειρίο. Έλεγε στου μοναχού εκεί πέρα. Και σου μυρίζει κάτι, αλλά δεν ξέρει ακριβώ τι φαγητό είναι τώρα αυτό. Τι είναι σήμερα, τι, κάτι, κάτι μου μυρίζει με κρεμίδι, τι είναι. Μην ρωτήσει, λέει, τι, τι φαγητό ετοιμάζει σήμερα. Φέγγει το πρωί το σπίτι σου, α πούμε. Σου να μάθει τι φαγητό έχει η γυναίκα σου, λεπτομέρειε, να ζητήσει το δικό σου φαγητό, λες, Δεν θα ρωτήσω. Ό,τι θέλει, α Και ό,τι ετοιμάσει, θα το φάω. Νικάζει, λέει έτσι, α... αποκτάς, λέει έτσι, το απερίεργο. Γίνεσαι άνθρωπο χωρί περιέργεια. Γίνεσαι περίεργο. Κοιτάει πώ το μαθαίνει. Από μια τέτοια απλή κίνηση. Θε να πετάξει, λέει, ένα ρούχο σου. Παλιώνει ένα ρούχο και θέλει να το πετάξει. Ή ένα αντικείμενο στο σπίτι το θεωρείς άχρηστο, θέλει να το πετάξει. Αυτό όμως λέει ο Άγιος Δωρόθιος, πρόσεξε. Θέλει λίγη φροντίδα ακόμα και κρατάει για κανένα μήνα ακόμα. Αν αυτό δεν το πετάξεις τώρα και το κρατήσεις και το φορέσεις λίγο ακόμα, προσεγγίζεις την αγιότητα γιατί έχεις ευγένεια ψυχής. Έχεις σεβασμό. Πού? Στην κτίση του Θεού. Κοιτάξτε κάτι πράγματα, οικολογικά. Δεν χρειάζεται να γίνουμε οικολόγοι με την έννοια των κινημάτων. Στην Εκκλησία είμαστε και οικολόγοι, γιατί είμαστε θεολόγοι, και επειδή είμαστε άνθρωποι του Θεού, μαθαίνουμε να στεκόμαστε σωστά μέσα στον οίκο του Θεού, που είναι όλη η κτήση. Όλο ο κόσμο. Δεν μα το δίδαξε αυτό κάποιο σύλλογος να μην κάνουμε καταχρήσει και να μην πετάμε προϊόντα που χρειαζόμαστε. Ο Άγιο Δωρόθεο, τόσου αιώνε πριν, το λέει: Μην το πετά. Κράτησε το λίγο ακόμα, δεν πάλιωσε τελείω. Φόρα το άλλε τρει φορέ και μετά το πετά. Αλλάζει έτσι Η σχέση σου με τα πράγματα Και η σχέση σου με το Θεό Και αγιάζεις Ακούστε κάτι άλλο Κόβεις λέει ψωμί Κόβεις με το μαχαίρι σου ψωμί Και μετά πας λέει και το μαχαίρι το πετάς λέει, στην κουζίνα Και το... το παρατάς έτσι με ένα ύφος λίγο ε, περιφρονητικό, το πετάς α πούμε, για πλήσιμο, λέει μην το πετάς όχι, πάρ' το λέει φίλησέ το, σταύρωσέ το και νοερά με την ψυχή σου ευχαρίστησέ το που ο Θεός το έστειλε για σκέψου λέει κάποτε που οι άνθρωποι δεν είχαν τέτοιες ανέσεις, δεν υπήρχαν τέτοιοι τρόποι να κόβεις το ψωμί να ανάβεις το φως, να έχεις νερό σπίτι σου, έπρεπε να πα μακριά να έχεις τις ανέσεις, να έχεις τη θέρμανση όλα αυτά, μάθε να μαθε Μαθαίνε γιατί όλα αυτά Γιατί έτσι λέει αρχίζεις να έχεις μια σωστή σχέση Με το Θεό Με το συνάνθρωπό σου Και με τα πράγματα που είναι γύρω σου Και γίνεσαι Άγιος μέσα από όλα αυτά Φοβερό Σεβάσου λέει και φίλησε και σταύρωσε το μαχαιράκι Γιατί σε εξυπηρέτησε Πως θα κάνεις λέει, τη δουλειά σου χωρίς αυτό Κοιτάξτε μια σχέση που μας λένε οι Άγιοι Να έχουμε με τα πράγματα Ακόμα και η σχέση με τα πράγματα του κόσμου γύρω μα μας καθιστούν Αγίους. Γιατί πάμε και φυλάμε τα πράγματα του Αγίου Νεκταρίου, Γιατί πάμε στο δωμάτιο του Αγίου Νεκταρίου, Γιατί γίνονται θαύματα εκεί μέσα, Γιατί σε αυτό το κρεβάτι ο Άγιο Νεκτάριο έσταξε πολλέ φορέ τα δάκρυά του τη μετανία, τη αγάπη, τη προσευχή. Γιατί καθόμαστε εκεί που κάθισε. Γιατί εκεί πέρα έκατσε ένα Άγιο που αγαπούσε τον κύριο και ό,τι ακουμπούσε δεχόταν και αυτό την αγιότητά του. Η αγιότητα αποκτάτε στη σχέση μας με όλο τον κόσμο με τον Θεό μας με την ψυχή μας, με τον συνάνθρωπό μας αλλά και με το περιβάλλον μας Άγιοι γινόμαστε όταν σχετιστούμε σωστά και με τον κόσμο αυτό και είναι αμάρτημα, αμάρτημα η κατάχρηση του κόσμου είναι αμάρτημα η οικολογική καταστροφή είναι αμάρτημα που μας απομακρύνει από την αγιότητα η κατάχρηση που κάνουμε στη φύση ταλαιπωρούμε τη φύση και λένε οι επιστήμονες ότι οι δύο τελευταίοι αιώνε. Ο πλανήτης Γη έχει πάθει τέτοια καταστροφή και τέτοια γύρανση και τέτοια... έχει φτάσει στα όρια της εξάντλησης, οι πηγές του οξυγόνου, του καθαρού αέρα, των μολυσμένων νερών, των ζώων του πλανήτη το οποία εξαφανίζονται τίνω προς εξαφάνιση. Οι δύο τελευταίοι αιώνες έκαναν τέτοια ζημιά που δεν έκαναν όλοι οι προηγούμενοι αιώνες που υπάρχει ο πλανήτης Γη. Αυτό δεν είναι αμάρτημα. Ο Κύριος μας έβαλε στον παράδεισο μου λέει κάποιο πάντα, Αυτά είναι, κοίταξε να μιλά, λέει πνευματικά. Αυτά δεν είναι πνευματικά που λε. Λάθο. Ο κύριο μα έβαλε στον παράδεισο, εργάζεστε και φυλάσσει είναι αυτόν. Δεν φυλάξαμε τον παράδεισο τη γη. Δεν φυλάξαμε τον κόσμο όπω μα τον έδωσε ο Θεό. Καταστρέφουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να βγούμε το καλοκαίρι στον ήλιο να σταθούμε, να μα αγγίξει ο ήλιο, γιατί είναι, προκαλούν καρκίνο οι ακτίνε του ήλιο στο δέρμα μα. Αυτό δεν το κάνει ο Θεό. Αυτό δεν το κάνει ο Θεό. Εμεί. Με την αμαρτία μα. Εμεί, επειδή δεν αγαπήσαμε την αγιότητα και παρεξηγήσαμε την αγιότητα και την κλείσαμε την αγιότητα μόνο μέσα στην Εκκλησία και δεν την βάλαμε μέσα σε όλη τη ζωή μα, γι' αυτό χάσαμε το λογαριασμό και χάσαμε τη σωστή σχέση και με τον Θεό και με τον κόσμο. Η οικολογική καταστροφή και η κρίση του πολιτισμού και του περιβάλλοντο μα είναι αποτέλεσμα της ελήψεω αγιότητος ω πραγματικότητα και ω πόθο. Δεν έχουμε ούτε τον πόθο, Το καταλαβαίνουμε. Δεν στοχεύουμε προς τα εκεί. Δηλαδή ψάχνουμε να δώσουμε λάθος λύση στα προβλήματά μας και γι' αυτό δεν το πετυχαίνουμε ποτέ. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι Άγιοι στα μοναστήρια έχουν λεπτή συνείδηση. Δεν πετούνε πράγματα. Κρατούνε αυτά που είναι να πετάξουν, τα ανακυκλώνουν. Τα κάνουν λίπασμα. Τα έχουν για να φυτεύουν μετά τα λουλούδια και, τα σπαρ... και τα, ε, τις δωματούλε και τα φασολάκια και ό,τι βάλουν. Δεν πετούν τίποτα. Όλα αξιοποιούνται. Αυτό δεν γίνεται επειδή βαριούνται, ή δεν έχουν άλλου τρόπου, ή δεν έχουν άλλο μέσο. Αλλά η λεπτότητα τη ψυχή, η αγιότητα, το να καταλαβαίνει δηλαδή ότι όλα έχουν να κάνουν ένα διάλογο με την ψυχή σου και με τον Θεό, σε κάνει και στέκεις αλλιώ στον κόσμο. Ωραία δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν τα λέω για εσά, δεν κάνω το δάσκαλο. Λίγο σαν να παραμιλάω είναι. Και αν πραγματικά με δείτε. Τώρα που, κάνω, που ετοιμάζω αυτά τα λόγια και τα λέω. Ε, στην ουσία, παραμιλάω μιλάω. σε εσά, βέβαια, αλλά τα λέω για τον εαυτό μου. Δεν έχω κάποιον απέναντί μου. Αλλά μ' αρέσει που τα σκέφτομαι. Μ' αρέσει για μένα. Κι αν αρέσει και σε εσένα, και σίγουρα θα σου αρέσει αν ανήκει στην Εκκλησία, ήδη και εσύ αγωνίζεσαι να αγγίξεις αυτό το ωραίο λουλούδι. Να το μυρίσουμε έστω το λουλούδι τη αγιότητος και να αποκτήσουμε μια υποψία ότι υπάρχει η Αγιώτητα σε αυτόν τον κόσμο. Έχω δει Αγίω. Έχω δει Αγίω. Έχω το θάρρο και το λέω γιατί. Είχα, έχουμε δει στην εποχή μα. Υπάρχουν άνθρωποι άγιοι. Έχω δει τον πατέρα Πορφύριο, έχω δει τον πατέρα Παΐσιο έχω δει τον πατέρα Ιάκωβο. Και άλλου ανθρώπου, οι οποίοι έγγαμου, άγαμου, μητέρε, πατέρε, που είναι άγιοι. Και πιστεύω ότι και εσένα σε γνωρίσω, που ακού, και κάνει μερικά από αυτά που λέω, θα καταλάβω ότι η Αγιότητα δεν είναι κάτι ξεχασμένο. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει, αλλά μα διαφεύγει. Είναι κάτι το οποίο έρχεται σε επαφή μαζί μα, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Αλλά υπάρχει. Και αυτό είναι που μορφαίνει τη ζωή μα. Όπου η ζωή μα είναι όμορφη, θα πει ότι κάτι νιώσαμε. Ότι κάπου εμφανίστηκε ένα άγιο λόγο, ένα Άγιος, Άγιος λογισμό, ένα άγιο άνθρωπο και ομόρφινε όλη η παρέα μα, ομόρφηνε το σπίτι μα, ομόρφινε η ατμόσφαιρά μα. Αλλά ο λόγο για την αγειότητα δεν έχει τέλο. Και ενώ σήμερα ήθελα να πω και άλλα πράγματα και διαφορετικά πράγματα, αλλά μου βγήκαν. Δεν πιστεύω να με παρεξηγήσετε. Να μάθουμε να αγαπούμε. Ακόμα και αυτού οι οποίοι λίγο μα κουράζουν με αυτά που μα λένε, οι οποίοι λίγο αδολεσχούν και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά εγώ έχω βάλει έναν τίτλο που θέλω να με δικαιολογεί. Αφαία τα περάσματα. Πάμε από το ένα στο άλλο. Αλλά να ξέρετε ότι όπου και να πάμε, δεν θα κλειτώσουμε τον κύριο, δεν θα αποφύγουμε τη συνάντηση με τον Χριστό μα, ο οποίο είναι η πηγή τη αγιότητα. Αν θέλετε κάποια άλλη φορά να συνεχίσουμε για αυτό το θέμα, πώ μπορούμε να γίνουμε άγιοι μέσα από την καθημερινότητά μα, και να μην λέμε ότι εγώ δεν μπορώ να αγιάσω, μπορείς να γιασεις. Εύχομαι τη νέα αυτή χρονιά που μπήκε και διανύουμε ήδη να είναι μια χρονιά που θα μας φέρει πιο κοντά στην αγιότητα του Κυρίου και θα γεμίσει ανάπαυση και χαρά η καρδιά μας και η καρδιά και η ψυχή όσων μας πλησιάζουν. Καλή δύναμη, χρόνια πολλά, χρονιά ευλογημένη και αγιασμένη. Χαίρετε.